Ναι, Ναι, χαίρετε. Γεια σα. Κύριο Απόστολο. Ναι. Μπαλούρδο. Ποιο είναι? Από Θεσσαλονίκη Καλό, από τη ρίξη με το μυστικό γραφείο, είδατε κάποιο ακίνητο προ πώληση. Πα, το δώσαμε. Το δώσατε. Ναι, ε, τι θέλετε, εσεί να μου, μου πάρετε το ένα νίκιο και φτάει. Για πώληση ήταν αυτό. Ναι, και εσύ είστε τα κοράκια, το μυστικό. Πόσο θέλετε. Ναι, θα τα λέγαμε από πέντε τώρα. Το τηλέφωνο, ό,τι και να πούμε. Αφού... Ε, να ξέρω περίπου τώρα κι εγώ, να ξέρω πόσα χαμένα λεφτά θα δώσω στο λαμόγιο που θα πηγαίνει να δείχνει το σπίτι από εδώ από εκεί. Μα γιατί κλείσατε. Τόλη Έλα. Τη Σταθερότητα της κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι είναι το πλεονάσματος. ΠΑΡΙΚΙ. Ξέρεις τι παρατήρησα στις εκλογέ. Έκανε διαφήμιση στην τηλεορασία. Τρόμαξα, Νομίζω ότι έκανε μήχα κόλλους στις εκλογές. Η Ελιά ρε φίλε. Δηλαδή... Έκανε. Να, και έβγαινε ναι. και μια ξετσίποτη Για. και έλεγε είμαι ΠΑΣΟΚ, θέλω να βγούμε από τα μνημόνια Ψηφίζω Πασόκ, ψηφίζω Ελιά. Τι ζών. Φίλε, δηλαδή... Όσα να πάρεις το κάνεις αυτό. Ε, ξανέ... Καλά να κάνεις ότι ξεροχίσεις με το Σταύρο του είναι η πρώτη φορά να το κάνεις. Ότι είσαι παρθυνοποιημένο, το κάνει. Αυτοί που συμμετείχαν στη διαφήμιση δεν τράπηκαν λιγάκι και ήθελα να ξέρω. Ποια αυτήν την κομμενίτσα που σου λέω. Α την κομμενίτσα, μόνο την κομμενίτσα. Γενικότερα δηλαδή. Όλοι το στολχίο. Με διαφύγουν και από την ελιά. Αντί να του δείξουν γιαούρτια, πήρανε με δηλαδή το αποτέλεσμα και το επίπεδο αυτό είναι. Και βάζουν και τη γρία, την γυρία Αυτό ελιά. Να σου έτσι... πω σε αυτού που άρχισαν τη διαφήμιση και πήγαν και το ρίξαν που πιστέψαν την κοπέλα. Ούνα δει αυτή που πήκε εδώ μέσα από χθε και μου λέει Ο Ανδρέα ήταν εθνικό ευεργέτη. Ήταν. Το είπε και ο Τσύπρα. Μάλλον δεν το πέτσε ακριβώ. Γράφει και ότι ο Ανδρέα έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ιστορία. Και εδώ φαίνεται το πρόβλημα του Τσίπρα. Έτσι. Πε την αλήθεια Έτσι. στον κόσμο, πε το καθαρά. Έχει αφήσει τη σφραγίδα στον κόσμο στο κολωμέρι, πάνω, σαν ταρνιά. Τα Έτσι. Του έχει γιατί δεν το λε. Δεν είναι απλά σφραγίδα. Έτσι. Έτσι. Στον κόλο μα είναι η φραγίδα, ακόμα και φάνηκα πολύ. Δεν μου λένε αποστολή, τι τράγο θα φύγω στο κουβέλι σήμερα. Στο κουβέλι ταιριάζει το χρυσό κουρέλι. Που πάει και κουβέλι, αλλά το κουρέλι του πάει καλύτερα. Ναι. Που στα μαλλιά τη φόραγε η κυβέλη. Α δεν βάλτε να τα ακούσουμε. Κουβέλι που στα μαλλιά τη χώρα Δημοκρατική αριστερά Να ξεχωρίζει από όλου μα τα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί, μικροί αγγέλοι. Βασό, νέα δημοκρατία. Και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Δυο μικροί αγγέλοι που στα μυρα του Να μην θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει. Δεν μπορεί. Ξέρει τι πρέπει να πάρει στη βούλτευση. Τι. Ό,τι έπαθε ο Ψαριανός; Να μείνει χωρί αρχηγό. Να μείνει άφωνο. Αχ. Και αυτή πρέπει να μείνει άφωνη όπω έμεινε ο Ψαριανός στα έξι πολύ. Ναι, αλλά για να μου καθίσει η βούλτευση θέλει δουλειά πολύ. Που λέμε. Ναι, και ο Ψαριανός μιλάει και πολύ. Γεια σα, όπω όλοι. Γεια, φίλε. Λοιπόν, δύο πράγματα θα ήθελα να επισημάνω για να ακούνω όλα αυτά τα πρόβατα που πάνε και ψηφίζουν όπω έρχονται οι εκλογέ. Πρώτον, ότι στην παγκόσμια κατάταξη ανάπτυξη η Ελλάδα είναι στην πεντηκοτή εβδομή yeah. θέση. Και ακριβώ από πίσω μα είναι η Αργεντινή. Και μετά κάποιοι μα ότι θα έρθει ο κάθε Σύπραση, κάθε Χρυσή Αυγή και θα μα κάνει Αργεντινή. Και κατά δεύτερον, η μεγαλύτερη ανάπτυξη που είχε η Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η 7η 96-2004. Η Ελλάδα είναι τεράστια για ποιηματικέ οδού τη Ολυμπιακή για ακούς όλα αυτά και αυτή την εφταετία δημιουργηθήκανε δεκαετία θέσεις εργασίας επισήμως με στοιχεία του Υπουργείου Πόσα αυτός ο Νιχάου Πανγιού θα μας βρει 770.000 θέσεις εργασίας καθίστε και σκεφτείτε Αποστολή Έλα Είσαι κατός άνθρωπος Παλιό Πήρα τι προάλλε να σου καταθέσω τη διαμαρτυρία μου για το φώτι, το κουβέλι, τον αγαπημένο μου παππούκα που ήθελα να το χαϊδέψω στο κεφάλι και ορίστε να πάει ο φώτι να σηκωθεί να φύγει κλέγοντα. Τα βλέπει. Έλα που θα φύγει τώρα και εσύ τσιμπά, τι θα φύγει. Είπε θα φύγω μέχρι να μείνω. Περίμενε, θα φύγει από τη μία πόρτα, θα μπει στην άλλη. Θέλει. Γιατί θα καταλήξουν στο συνέδριο ότι είναι μόνο άξιο και ικανό ο ιδρυτή τη Δημοκρατική Αριστερά που τόσε χαρέ και συγκινήσει μα έφερε στο διάλογο να πάει. Έτσι είναι τώρα το διόρθεσαι. Τώρα τελικά. Λες, σωστά. Αποστολή. Έλα. Παίρνω να δηλώσω τη διαμαρτυρία μου. Μην σκίσει κανένα καλό πρόσωπο, γιατί τη λέω θα τη δηλώσω τη διαμαρτυρία σου. Μα... Πρόσεχε τα, τα δακρυγόνα, να προσέξει. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, μαλόξ να βάλει. Έμορφη, Αποστολή, μην μογγριεύει, μπερδεύομαι. Τι είσαι βλαμένη, θα την πληρώσω εγώ. Ε, θέλω να διαμαρτυρηθώ. Όλη μέρα, χτε και σήμερα μου φεναχωρείτε το φόβο του γκουνέλη του γκολοτούβα. Εγώ θέλω να του χαϊδέψω το κεφαλάκι, Αποστολή. Τι είναι Κύριε, για του χαϊδέψω το κεφαλάκι, ο Φέρμπι. Ναι. Θα πιάσει το κουβέλ είναι από αυτά τα hop hop που του χαδεύει το κεφαλάκι αρχίζει και χοροπηδά γύρω-γύρω. Σαν τρελόβαλο. Το που τον Εντάξει. Ε. Χρειάζεται εμεί να το στεναχωρήσουμε. Α σε το φαγητό φαρμάκι, τώρα. Όλα γεια. Το μπούκοσε. Λοιπόν, 22% είναι δημοκρατία, έτσι. 8% το Πασόκ. 10% Χρυσή Αυγή. 40% Δεξιά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, βλέπεις να έχουμε καμία τύχη. Λοιπόν, ε, δύο πράγματα θέλω να πω Οι ψήφοι των μεταναστών μα στην Ευρώπη Ανακοινώθηκαν πουθενά, άκουσες Ψηφίζουν οι μετανάστες Βεβαίως, εγώ διάβασα αυτές το, το π***** Ότι έχουν και δικαιώματα μετανάστες Αυτές οι μ*****ες κάνουν, ε, κατάλαβες ε, Και θα έρθει μετά εδώ ο Πακισθανός Θα ψηφίσει τίποτα αριστερούς που τους κλείφουν τα αυτιά ε, Λοιπόν Ποιο είναι σημαίνω... την ακροδεξιά δύναμη που υπάρχει ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Σου, σουπό, ρε, περί... Που έχουν και δικαιώματα οι μετανάστε, σκλάβοι. Περίμενε, βρέ. Να πάνε με την αλυσίδα να ψηφίσουν. Αλυσίδα πρέπει να έχουν κανονικά. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Πλέον, αλλά τι να κάνουμε. Πιο χοντρή από αυτή που έχει ο Έλληνα. Αλυσίδα όμω, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο Μόραλη, ποιο ψινάκης και ποιο Καλαμπάκα βγάλα... Στην Καλαμπάκα το ίδιο έγινε. Όχι, στην Καλαμάτα την καλαμπάκα βγάλαμε για δήμαρχο λοιπόν ένα άνθρωπο ο οποίος έκανε τα εγκαίνια του προεκλογικού του γραφείου την 21η Απριλίου. Έτυχε. Έτυχε. Τέριαζε έτυχε. η μέρα. Έτυχε. Ήτανε Δευτέρα και τέτοιαζε. Θέλει για αρχή Ναι, Μωρέ, έτυχε, έτυχε έτσι ακριβώ. Το θέμα είναι ότι δεν έτυχε. Η συνταγή πέτυχε ακριβώ το αντίθετο. Και έχω να πω λοιπόν στου καλαμπακιόδε ότι η π... που έρχεται εκτό από χοντρή και μεγάλη θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Εκτό αυτού είχε κάνει κι άλλα αντίστοιχα γεγονότα κατά την προεκλογική περίοδο αυτό ο τύπο. Και πλέον δεν έχουν κανένα δικαίωμα να διαμαρτύρονται για αυτό που του έρχεται. Ξέρανε, έδειξε ποιο είναι. Πάτε τα ζώα τώρα. Ναι, το ποτάμι το ξεφτυλίσανε, την ελιά την ξεφτυλίσανε Ας κάτσε ένα αγούρι πράσινο να συνέρθουνε Οι παζουκάκηδες, τα άκουσα Πήραμε, λέει, το μήνυμα. Εγώ απαντώ. Είδανε τη Β' Αθήνας, 30 ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 νέα δημοκρατία. Αλλά το βγάζαν τα κανάλια για πολύ λίγο. Τα κανάλια τα δείξανε. Είδανε τη Β' Πειραιά, Νίκαια, κοκκινιά κτλ. Κερατσίνη. Β' Απειραιά. 30 ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 νέα δημοκρατία. Γιατί δεν το λένε αυτά. ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το λένε αυτό το μήνυμα. Ο Απευθαλίνη. Αυτό. Δεν είπατε μπράβο στου Καριώτε όμω. Στην... στην Ικαρία, μπράβο στην Ικαρία, δεν είπατε. Γιατί να πούμε μπράβο στην Ικαρία, Γιατί έχει λεβέντε και λεβέντησε και, και έβγαλε κόκκινο δήμαρχο. Πρέπει να το πείτε. Σιγά του λεβέντε και λεβέντησε, του φρωμιαρέου εκεί πέρα πα και ζέχνει το νησί. Του άπλυτο όλου του αξίστου. Θα το πει, θα το πει και χιλιά στον καινούριο μα δήμαρχο. Μα, το ξέρουμε. Α, αν το ξέρετε στην εκπομπή σα. Όχι καλέ, εσύ, το σταμούλη Σταμούλι. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, μπορείτε να διαφορά, έχει. Έχει, διαφο... ο άλλο φίλο στον... μου. Μια διαφορά την έχει, ναι. Η... Ο ένα στηρίζεται η... από ένα κόμμα, ο άλλο από 32. Ο Μαζί ο με το Σιριζέ. Γεια σα, Πεστολή. Τώρα που ο Αλέξη θα κάνει θεσμική συνεργασία με τον Σεβ, θα φωνάζουν οι Σιριζέοι χωρί εσένα. Γρανάζει, δεν γυρνά. Εργάτη μπορείτε, χωρί αφεντικά. Δεν ξέρω. Τον έχω όμω έτοιμο για όλα. Για όλα, οπωσδήποτε. Για όλα. <laughs> Τουλάχιστον έχει μέθοδο ο Αλέξη. Ε, Πάει μέσα στο Σεβ, ξέρει τι θα κάνει. Ρίχνει τον πόλη και ξέρει Δούριος ύπος τώρα, γνωστή είναι η μέθοδος Επιτυχημένη μέθοδος Επιτυχημένη μέθοδος <Ρίου>